Στίχη 63 71, ο κύριος πρώτου συνεδρίου. 63. Και οι άνδρες που εκράτουν και φίλα τον καλά τον Ιησούν, τον ενέπαιζαν και τον έδερναν. 64. και αφού του εκάλυψαν τριγύρω την κεφαλήν δια να μην βλέπει, του εκτύπων το πρόσωπον και τον ηρώτον λέγοντες «Προφήτευσε, ποιος είναι εκείνο που σε εκτύπησε». 65. Και του έλεγαν πολλά σαλασίβρις με τα σε βλασφήμουν. 66. Και όταν εξημέρωσεν, εμαζεύτησαν οι προαιστοί του λαού, δηλαδή οι αρχιερείς και οι γραμματείς, και ανέβασαν αυτόν ενώπιον του συνεδρίου των λέγοντες, «Υπέ μα εάν είσαι εσύ ο Χριστός». 67. Και ο Ιησούς του είπεν, «Εάν σας είπα ότι είμαι, δεν θα πιστεύσετε». 68. «Εάν δε και προβάλλω εσάς και επιχειρήματα πιστικά, δεν θα μου δώσετε απάντηση εις αυτά, ούτε θα με αφήσετε ελεύθερον». 69. «Τόσον μόνον σας λέγω ότι από τώρα ο Υιός του Ανθρώπου, ο Μεσσίας, θα κάθεται διαρκώς στα δεξιά του Παντοδυνάμου Θεού». 70. Ήπων δε τότε όλοι, «Συ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού». «Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, το λέγετε κι εσείς ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού». 71. Αυτοί δε ειπε προς αυτους το λεγετε κι εσεις οτι εγω ειμαι ο υιος του θεου 71 αυτοι δε τι μας χρειάζεται πλέον άλλη μαρτυρία, είναι περί διότι όλοι ακούσαμε από το στόμα του να λέγει ότι αυτός είναι ο Μεσίας και ο ιός του Θεού.